Το 82, στη βιβλιοθήκη της Βουλής, υπήρχε ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος μου επέτρεπε να δανείζομαι τα βιβλία που ήθελα, να βγαίνω στο κεφαλόσκαλο και να κάθομαι να τα διαβάζω καπνίζοντας. Γι' αυτό και προτιμούσα αυτή τη βιβλιοθήκη. Εκεί, λοιπόν, μπόρεσα και διάβασα όλο τον άγρα, από τον οποίο ένα μικρό μέρος μόνο υπήρχε στο εμπόριο και αναδιφώντα διάφορα περιοδικά, συγκέντρωνα και φωτοτυπούσε, γιατί ο καλός εκείνος κυρίω επέτρεπε και φωτοτυπίες και διάφορα πεζάκημενα του Άγρα, τα οποία τότε ακόμη δεν είχαν συγκεντρωθεί όπως συμβαίνει τώρα στους τόμους του Ερμή. Ο Άγρας λοιπόν, ο οποίος τότε τελούσε ακόμη υπό απαγόρευση. Ο Άγρας που μου φάνηκε ότι ξεκλείδωνε την αίθουσα της ελληνικής ποίησης που παρέμενε τριπλοκλειδωμένοι σαν την τελευταία αίθουσα του Κιανοπόγωνα, διότι εκεί βρισκόντουσαν τα ίγνη ενός εγκλήματος. Όταν πια ήρθε η ώρα, συναντήθηκα και με άλλους που είχαν ανακαλύψει από το δικό του δρόμο καθένα στο ίδιο πράγμα και προσπαθήσαμε να ξεκλειδώσουμε το δωμάτιο, απεδείχθη πως συνέβαινε ό,τι συνέβαινε και στις στοιχογραφίες, αν θυμάστε την ταινία του Φελίνη, το ρώμα όπου με το που ανοίγουν την αίθουσα μπαίνει ο αέρας και αμέσως τα χρώματα αρχίζουν και ξεθρογιάζουν. Δεν εννοώ ήταν μοιραίο, υπήρχε κάθε δυνατότητα να επανεγγραφεί το ζήτημα που έθετε ο Άγρας και η συναυτό, το ζήτημα της μορφοδοξίας στα τρέχοντα συμφραζόμενα της λογοτεχνίας μας και να την αναζωογονήσει. Εξίσου πιθανό όμω, ήταν να ανακαλυφθεί απλώς ένα καινούριο ολόφρεσκο εμπόρευμα το οποίο θα ανα την κεκορεσμένη κοινότητα των παρικούντων την Ιερουσαλήμ. Και όπως ίσως ήταν αναμενόμενο, έγινε το δεύτερο, με αποτέλεσμα η ανάσυρση του Άγρα ή των άλλων Ελασόνων, όπως τους ονόμαζαν, από τα ζήτητα πολύ γρήγορα έλαβε την τελετουργική όψη μιας ανακομιδής λειψάνων. Παρά ταύτα, τα κείμενα ισχύουν και ίσως κάποτε όταν περάσει η ακόμη χειρότερη συφορά που πάθεν μετά την αποσιώπηση, δηλαδή το να γίνουν με τρόπο ανόητο και στρεβλωτικό της μόδας, μερικά από αυτά, ο Καριωτάκης προπάντων όπως έχουμε ξαναπεί, τα κείμενα που ισχύουν ίσως μπορέσουν και πάλι να αποσυμπιεστούν και αυτή τη φορά να κατανοηθούν. Το ραδιόφωνο πάντως δημιουργεί μια συνθήκη απεμπλοκής από όλο αυτό το φιλολογικό σούσουρο γύρω από την ανακομιδή των λεψάνων και πιθανόν να βοηθάει να περάσουν τα κείμενα και λίγο πιο έξω. Θέλω σήμερα και στις επόμενες δύο εκπομπέ να διαβάσω ένα κείμενο του Άγρα. Ένα κείμενο όμως προειδοποιώ δύσκολο. Δύσκολο και για μένα εννοώ. Δύσκολο να το διαβάσω όσο και να ακουστεί. Γιατί είναι κείμενο γραμμένο για να διαβαστεί φυσικά. Αναπτύσσει έναν συλλογισμό και μάλιστα κλιμακωτά, πιθανόν να ενδίδω σε μια αιμονή μου. Ελπίζω να μου το συγχωρήσετε. Με τη συνηθισμένη του εμβρίθεια, την κριτική λεπτότητα και την ευγένεια γράφοντας την κριτική του για το βιβλίο του κυρίου Κακριδή ο κύριος Λαούρδα, ο λαμπρός νέος φιλόλογος μου κάμνει αληθινά την τιμή να μνημονεύσει και τρία κριτικά μου άρθρα Σε αυτά γράφει ο κύριος Λαούρδα: είναι τα άρθρα για την ποίηση του Καριωτάκη για ένα ποίημα του Πορφύρα και για τρία σονέτα του μαβίλη. Αποκαλύπτεται ο νεοέλληνας ποιητής στο σκληρό του αγώνα με τη λέξη. Και, τούτο άλλωστε είναι το θέμα του παρόντος, ο κύριος Λαούρδας προσθέτει. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα είχε η εργασία του κυρίου Άγρα, όχι πια για ποέτα μινόρες, αλλά για λιθινούς δημιουργούς, όπως τον Σολομό, τον Καζαντζάκη ή τον Σικελιανό, που, αν δεν λαθεύω, είναι ξένοι προς την ιδιοσυγκρασία του. Λοιπόν, α και θα πούμε κάπως πολλά, γιατί τρώγοντας έρχεται η όραξη. Ο αγαπητός μου φίλος, ας μου επιτρέψει πρώτα-πρώτα να προσθέσω τρία ακόμη κριτικά μου άρθρα, γραμμένα με τον ίδιο τρόπο, καθώς αυτά τα παραπάνω. Το ένα είναι για την ποιητική του καβάφη. Το δεύτερο για τα παθητικά κρυφομιλήματα και γενικότερα για την τεχνική του παλαμά. Και το τρίτο, προχθέ ακόμη, για την ποιητική του γρυπάρι. Επιτυχημένα άραγε όσο και τα τρία άλλα ή ο λιγότερο. Αδιάφορο. Προεκτείνουν οπωσδήποτε την κριτική μου ιδιοσυγκρασία επάνω σε τρεις ακόμη νεοέλληνας ποιητάς από τους οποίους τουλάχιστον ο ένας δεν θα έπρεπε νομίζω να συνυπολογιστεί με τους μινόρες. Ακόμη πιο πολύ. Πρέπει να βεβαιώσω τον αγαπητό φίλο γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν άλλη απόδειξη ότι προς την ιδιοσυγκρασία μου δεν θα αισθανόμουν ξένο ούτε έξαφνα τον κάλβο ούτε τέλο και τον ίδιο τον σολομό. Μόνο που για παρόμοιες έρευνες βέβαια θα χρειαζόταν περισσότερο θάρρος και περισσότερος μόχθος. Νομίζω <ΣΣ> δηλαδή... Πω οι ποιητέ που προσφέρονται σε ορισμένη κριτική ανάλυση, καθώ έξαφνα η δική μου, δεν είναι κατ' ουσίαν ημινόρε. Στην κριτική μα στοιχειολογία, αυτόν τον όρο τον επρωτόφερε, αν καλά θυμούμε, ο ποιητή κ. Κώστας Ουράνη, με την πλατιά του αναλυτική μελέτη επάνω στο έργο του Μποντλέρ, που δημοσιεύτηκε στα Αλεξανδρινά Γράμματα το 1919. Είναι από κάποιαν άποψη ορθό, και κρίμα που μένει αμετάφραστο. Μόνο που δεν είναι ο αντίστοιχος, νομίζω, και ο αντίθετος προς την έννοια των δημιουργών ποιητών. Υπάρχει άλλος, πλατύτερο, γενικότερος, του οποίου υποδιέρεση και είδος είναι αυτοί οι ποέτε μινόρες. Και αυτόν, τον γενικότερο, ζητεί νομίζω ο κ. Λαούρδας. Είναι οι ποέτε Ο όρος αυτός, πρωτομεταχειρισμένος, αν και πάλι καλά θυμούμε, από τον Κύριο Κακλαμάνο στο επιμνημόσυνο άρθρο του για τον Ζαν Μωρέας στα Παναθήνα του 1911, μπορεί τώρα να περιλάβει, κατεξοχήν μάλιστα, και τον Κάλβο, μπορεί και τον Σολόμο, Και είναι στην περίπτωσή μας ο ακριβής. Ο Σολωμός, η Επτανήση. ο Κάλβος, δημιουργή ποιητέ ίσως, είναι και οι τρει ποέτ φορμίστ. Ο Βαλαωρίτης, δημιουργός ίσως, όχι. Ο ζαλοκοστάς ούτε. Από τους ρομαντικούς των Αθηνών, ο Καρασούτσας είναι εξάπαντος φορμίστ. Ο Παράσχος Διόλου, ο Παπαρηγόπουλος ο Λίγο, ο Βασιλιάδης επίσης, αλληραγκαβίδες, πατέρας και γιος αρκετά. Από την γεννόμενη δημοτική γλώσσα ο Κρυστάλης δεν είναι. Ο Παλαμάς όχι. Αλλά από τον δροσίνη και εφεξής η ποιητική μορφοδοξία ας πλάσω με προστιγμή και έναν ελληνικό όρο, γίνεται ολοένα συνείδηση και πράξη. Ποέτ φορμίστ παρουσιάζεται γενικά πια ο νεοέλληνας ποιητής. Απόγονος του αρχαίου στενό συγγενής του Λατίνου Εραστής του πλαστικού, της αναλογίας, της διακοσμητικής. Η σύγχρονη νεοελληνική ποιητική, 50 χρόνια τώρα, είναι ποιητική μορφοδοξία. Αυτός λοιπόν, ο μορφικός ποιητή είναι ο αντίθετος προς τον ποιητή δημιουργό. Κάποτε ναι, άλλοτε όχι. Το συγνότερο ναι. Ο κάλβος, ο σολομός και ιδίως ο δεύτερος, ο πρώτος όχι και τόσο, μένουν δημιουργοί και φορμίστε. Όμως, το πιο σωστό για την ορθή αντιδιαστολή των πραγμάτων θα ήταν να μεταχειριστούμε, έστω και πάλι για λίγη ώρα, δύο όρου ελληνικού. Ποιητής ερμηνευτής και ποιητής μιμητής. Και με αυτές τις έννοιες να προχωρήσουμε για λίγο παρακάτω. Ο ποιητής ερμηνευτής πιάνει να μας εξηγήσει τον κόσμο που μας περιζώνει. Πιστεύει πως γύρω μας υπάρχουν πράγματι αλήθειες αλήθειες μεγάλες και κοσμογονικές που δεν φαίνονται εύκολα σε εμάς και αυτές τις αλήθειες θέλει να μεταδώσει η ποίησή του είναι το έργο του, είναι η δράση του η φιλοσοφία του υπάρχει σε αυτήν αρχή και πρόοδος είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου, ο λογικός κυβισμός του αμόρφου η αναγωγή του αγνώστου σε τεράστια σχήματα πνευματικά ο μιμητής υπακούει σε μια άλλη κατηγορική προσταγή. Ο μιμητής αρκείται να απομιμηθεί τον κόσμο που μας τριγυρίζει και να τον ξαναζωντανέψει. Γιατί αυτός πιστεύει όχι πως δεν τον εννοούμε αλλά πως δεν τον βλέπουμε και ότι αυτό το να τον δούμε είναι το παν. Κάθε τι άλλο φαίνεται τότε περιτό και μάταιο. Η ποίηση είναι για τον ποιητή μιμητή η έκσταση και η δική του ποιητική ενέργεια δεν είναι η έρευνα, αλλά η μαγεία. Αντί να ζητά την πρόοδο, η νοοτροπία του είναι παλινδρομική, η αναγωγή του γνωστικού στην πανάρχη ανάγνεια. Και η μόνη αλήθεια που πιστεύει είναι τα απομονωτικά περιγράμματα των καλλιτεχνικών μορφών, που τις ξεχωρίσουν από την πρώτη ύλη του κόσμου. Χήνε τη λύθη στο νερό, με στο τρελό κρασί της μέθης. Δημιουργός, μα και ο είναι στη σφαίρα του δημιουργός. Από τον μεγάλο μακρό κοσμο, δημιουργεί όσο μπορεί να νοηθεί ανθρώπινη δημιουργία μέσα στη φύση, έναν μικρό κοσμο δικό του. Ο Θεός, έλεγε με τον τρόπο του Τολστόη, που δεν ήταν βέβαια ένας Ελλάσσον διανοητής, με έπλασε για να ζωγραφίσω τον κόσμο του. Να τον εξηγήσω, δεν είμαι άξιος. <Τι>